Καλώ ήρθατε στην εκπομπή ήρθαν οι φίλοι μου στον 965FM το ραδιόφωνο των εργαζομένων του εργατικού κέντρου της Χαλκίδας Είμαι η Κωνσταντίνα Παυλοπούλου και για μία ώρα θα είμαστε μαζί Ο καλεσμένος μου σήμερα είναι κορυφαίος πολιτικός επιστήμονας κορυφαίος καθηγητής προενπρίτανης μου έκανε ποδαρικό σε αυτή την εκπομπή και πήγαμε πολύ καλά το περίμενα γιατί έχει κάνει τέτοια καριέρα, τόση δουλειά στη ζωή του και μια υπέροχη οικογένεια, οπότε περίμενα ότι και σε μένα καλό θα έκανε. Είναι ο Πρίτανης, ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο κύριος Γιώργος Κοντογιώργης. Κύριε Κοντογιώργη, καλημέρα, καλημέρες, καλημέρες. Καλημέρα και σε και στους ακρατές. Τι κάνετε. Πάνω καλά. Ε, δεν καλά κάνετε Αλλά δεν ξέρω για πόσους κάνετε καλά Έχω ένα βιβλίο μπροστά μου Κάνω καλά για τον εαυτό μου για αυτό που αποτελεί Συνέπεια ζωής Επιστημονικής Συνέπειας επομένως Και Συνέπειας παρουσίας Χωρίς ιδιοτέλεια Και καμία Απολύτως Επιδίωξη Να γίνω και εγώ μέλος της παρέας των νομέων της χώρας ε, εντυμότητας και καθαρότητα θα έλεγα εγώ που σας ξέρω καλά φίλο μου, ως φίλο μου και γιατί δεν μπαίνατε κι εσείς μέσα δεν είναι άσχημο αυτοί που μπήκαν μέσα Τετοιο επιστήμονες τέτοιους σαν και εσάς δεν έχουμε στην πολιτική εννοείται Ενώ, ναι στην πολιτική μπήκανε <σχεδιά> καθηγητάδες εκεί λύνουν τα θέματα <σχεδιά> μας χώνουν ακόμα πιο βαθιά Ευχαριστημένοι είναι γιατί έχουν λύσει το οικονομικό τους πρόβλημα. Μισόλεπτο. Αν θα το ήθελα αυτό, ακόμα και αν δεν το ήθελα διακαώς, αλλά απλώς μου περνούσε από τον νου, θα το είχα κάνει ε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια που είχα προκλήσει σχετικέ. Επομένως είναι απόφασή μου να μην το κάνω. Mm. Αλλά ας κάνουμε και μια υπόθεση εργασίας. Ας πούμε ότι θα ήθελα πάρα πολύ να μπω χθε την πολιτική για να προσφέρω στον τόπο μου πιστεύετε ότι θα υπήρχε κανείς που θα ήθελε να με υιοθετήσει όχι για... γιατί θα βγάζατε όλες τις δρομιές στην επιφάνεια ε... δεν είστε καλός άνθρωπος εσείς το... για το σύστημα το πολιτικό αυτό σύστημα όπως έχει εξελιχθεί με τον τρόπο του απόλυτου εκφυλισμού ακόμα και της δυτικής ολιγαρχικής ε, ορθοταξίας ε, εάν δεν συμπεριφέρεται με τους όρους του ε, σε εκβράζει θα mm. συσπηρωθούν όλοι οι άλλοι για να ε, βρεθούν ε, αλληλέγγυη στην εκδίωξή σου ή στην ε, καθίβρισή σου ή στην ε, οποιαδήποτε υπονόμευση του λόγου και τη παρουσία. Επομένως, μην σα απασχολεί αυτό το ερώτημα, απαντιέται από μόνο του. Το απαντούν οι ίδιοι. Ναι, αλλά το ζητάει και όλη η λευκάδα. Δεν δηλαδή, τολμάει ο άνθρωπο να πατήσει τη λευκάδα και λένε: Πείτε, έχει τον κοντό Γιώργη. Και εσείς το λέμε όλοι. Εμεί θα κατέβει στην πολιτική να σώσει τον τόπο. Είναι έντιμο, είναι καθαρό άνθρωπο, ε, είναι τεράστιο επιστήμονα. Ε, yeah. ε, εννοείται των υπερβολών σα ότι. Ε, θα πρέπει να ανακηρύσουμε εγώ ξέρω τι, ξέρεις ότι δεν γίνει υπερβολές και το λένε στη Λευκάδα και ανεξάρτητο κράτος για να μπορέσει να φτιάξει ένα άλλο πολιτικό σύστημα που θα κάθε υπόθεση θα με υποδεχόταν διότι τώρα στη Λευκάδα ή οπουδήποτε αλλού τους ε, υποψηφίους και αυτούς που θα εκλεγούν στη συνέχεια τους καθορίζουν τα κόμματα δηλαδή οι μηχανικοί υπάρχει νομίζετε δηλαδή ότι ε, οι αρχηγοί των κομμάτων που υπάρχουν σήμερα ή που υπήρχαν χθες βγήκαν μέσα από μια διήλυση και αποτελούν το καταστάλαγμα της ποιότητας και της, ε, ε, των δυνατοτήτων που προσφέρει αυτή η χώρα Νομίζω ε, ότι αυτό δεν το πιστεύει μηχανισμοί. κανένας Έλληνας Τους έβγαλαν οι μηχανισμοί που τους σερβίρουν μετά στην κοινωνία και μάλιστα τις ε, έχουν εγκαταστήσει και στα μυαλά της την ιδέα ότι αυτή εκλέγει επειδή ρίχνει το χαρτάκι το κουτάκι εκεί πέρα ε, αν πάτε και λίγο παρακάτω θα ε, συνομολογήσετε επίσης ότι ε, σήμερα το περίπου το 50% ε, δεν πηγαίνει καν να ψηφίσει διότι αρνείται έστω και κατά τον τρόπο τη συνενοχής να συμμετάσχει σε αυτό το παιχνίδι παροδία ε, και παρόλα αυτά βεβαίως όπως αντιλαμβάνεστε ε, κανενός το αυτή δεν υδρώνει να συνεκτιμήσει αφενός το γεγονός της αποχής του μισού ε, εκλογικού σώματος και αφετέρου του γεγονότος ότι ε, μας κυβερνούν έσχατες μειοψηφίες, δηλαδή κόμματα που συγκεντρώνουν κατά τον τρόπο της δισαρμονίας της Βουλής με το εκλογικό σώμα, ε, μόλις το 18-20% της, ε, της συνολικής δύναμης Τη ελληνική κοινωνία. Τώρα με πάτε κατευθείαν στο βιβλίο σας. Το βιβλίο λοιπόν που είναι το τέταρτο μίας τετραλογίας για την κρίση λέει, έχει τον τίτλο «Η Συριζέ Αριστερά ω Νέα Δεξιά» το συντηρητικό ιδιώνυμο της αριστεράς. Έχει στο εξώφυλλο το Μέγα Ιεροξεταστή του Ελ Γκρέκο και επειδή οι ακροτές μας μπορεί να μην το θυμούνται αυτή τη στιγμή τι ακριβώς είναι αυτό, είναι μια προσωπογραφία του Ισπανού Καρδινάλιου Φερνάντον Ντε Τεγκεβάρα και τα χαρακτηριστικά του μεγάλου εξεταστή είναι καχύποπτο ύφος, βλέμα, βλέμμα, σκοτεινή έκφραση, κατακαιρματισμένη προσωπικότητα. Ε, βεβαίως ξερεί... Εξαιρεί αποστά... μόνο τον εαυτούλη του. Αρχική όψη και ύφος ανθρώπου που αποφασίζει αυτός για την ορθότητα της άποψης του άλλου. Άρα ποιος. Ποιον εννοείται. Ποιος είναι εχθρός του. Τι υπονοείται με αυτό το εξώφυλλο. Υπονοώ ακριβώς ότι το μόνο που έχει απομείνει στην αριστερά. Ε, αυτή τη στιγμή και αφορά και την παγκόσμια αριστερά αλλά πολύ χειρότερα την ελληνική άρκουσα και όλη την αριστερά γενικότερα αλλά κυρίως την άρκουσα είναι να απονέμει ταυτότητες με βάση τις δικές της περιηγήσεις στον αντιδραστικό πιστοδρομικό κόσμο στον οποίο κινείται Μόνο ταυτότητες ή και όταν έχεις προϋπηρεσία το, στην αριστερά είτε ότι, ότι σε όλα μοιάζει ως ένα, μια αυτάδελφη πολιτική και ιδεολογική περιοχή με τη δεξιά. Mm -hmm. ε, το γεγονός επίσης ότι ο διάλογος αυτή τη στιγμή της Συριζέας Αριστεράς γίνεται με τα απολυθώματα της άκρας δεξιάς. Διαγωνίζονται δηλαδή δύο αν θέλετε ιδεολογικά προσχήματα του 19ου-18ου αιώνα. Ε, για το ποιος θα αποκτήσει την ιδεολογική ηγεμονία και βεβαίως ποιος θα νεμηθεί την εξουσία ε, στον 21ο αιώνα με κεντρικό όμως και ομόθυμο μεταξύ τους σαν μια σταγόνα νερού μοιάζουν ε, τρόπο του πολιτεύεστε δηλαδή ένα πολιτικό σύστημα που κανείς δεν διαφοροποιείται από αυτό ε, πολιτικές που είναι στο ίδιο πλαίσιο και μια αισθητική της, του πολιτικού λόγου που είναι πανομοιότυπη ε, για να μπορέσει ακριβώς η αριστερά να ανταπεξέλθει σε αυτό το διαγωνισμό με, την, με το ιδεολόγημα της άκρας δεξιάς ε, έχει φύγει και από την ίδια την ιστορία αλλά έχει δραπετεύσει και από τη χώρα Δηλαδή αυτή τη στιγμή Εάν ψάξετε να δείτε Τι υποστηρίζει Η άρχουσα αριστερά Η συριζέα αριστερά στην εξουσία Μας λέει και μας δίνει Ακριβώς κατά τον τρόπο του Μεγάλου ιεροεξεταστή Το στίγμα του αν είμαστε Αριστεροί ή ακροδεξοί Με βάση του τι γίνεται Στον κόσμο Δηλαδή ε, ε, δηλαδή τα άποψη έχει και πως διαχειρίζεται τα συμφέροντα της κοινωνίας για την οποία υπάρχει αλλά πως θα υπονομεύσει σε όλα τα επίπεδα την κοινωνία προκειμένου να υπηρετήσει αυτό που είναι το στίγμα και η ιδεολογική υπεροχή των αγορών αυτού του μεγάλου χρηματοπιστωτικού συστήματος που κατέχει τον κόσμο δηλαδή μία πραγματικότητα εναντιωση στη χώρα στα συμφέροντα τη Είναι τυχαίο κυριε Παυροπούλου ότι δεν υπάρχει ούτε μία δημοσκόπηση ούτε ένα στοιχείο μιας δημοσκόπησης που να δείχνει ότι η κοινωνία συμφωνεί με αυτά που κάνει η Σιριζέα αριστερά στην εξουσία Σημασία αυτό γιατί ε, όταν μιλάνε για δημοκρατία ναι γιατί αυτό άπτεται τον κυβερνάει η κοινωνία ας υποθέσουμε λοιπόν ότι δεχόμαστε το αντιδραστικό καθόλου αλλά εμπάσχευε πτώση το επιχείρημα της, ε, του συνόλου του σημερινού κόσμου με εχμή του δώρατος πια την Σιριζέα αριστερά που μας λέει ότι αυτό είναι το καταστάλαγμα της δημοκρατίας ε, δημοκρατία δεν σημαίνει ότι πρέπει ο πολιτικός να κυβερνάει κατά τον τρόπο της βούλησης της κοινωνίας και κατά το συμφέρον της κοινωνίας. Όταν η κοινωνία σου δηλώνει λοιπόν καθημερινά ότι είναι αναντίον αυτών που κάνεις. Ναι. Κατά τι κατά κατά την βούληση της κοινωνίας. Λοιπόν ε, όταν... να σας διακόψω όμως εγώ γιατί έχω κάποιες ερωτήσεις. Δηλαδή Βεβαίως. μου λέτε ότι η Σιριζέ αριστερά μοιάζει, προσεγγίζει κατά πολύ την άκρα δεξιά εδώ δεν έχουμε άμεση βία που έχουμε στην άκρα δεξιά Εκτός... είπα, είπα κάτι άλλο όχι ότι συμπεριφέρεται με τους ίδιους όρους όπως η άκρα δεξιά αλλά ότι διαλέγεται με βάση το επιχείρημα της άκρας δεξιάς η άκρα δεξιά αυτό που κάνει είναι να είναι αντισυμβατική πολιτικά δηλαδή έχει αντιληφθεί ότι στο επίπεδο της πολιτικής διαχείρισης πιάνει την απογοητευμένη και σε συνέστημα πολιτικής αδυναμίας κοινωνία, διότι βλέπει στη συμπεριφορά της έναν τρόπο τιμωρητικό ναι. των πολιτικών που κάνουν οι άλλοι ε, αλλά δεν συνομολογεί και δεν αφήνει να διαφανεί στην περιοχή της διαφάνειας τι το γεγονός ότι η κοινωνία η ίδια δεν διακρίνει καμία διαφορά μεταξύ δεξιάς ή ένα μέρος της κοινωνίας αν θέλετε, uh -huh. μεταξύ δεξιάς, ακροδεξιάς και αριστερά. Διότι το μόνο που κάνουν είναι να κατηγορούν και να ταξινομούν κάποιον που διαφωνεί μαζί τους το όνομα του συμφέροντος της κοινωνίας. Αυτή πληρώνει και οι, και οι ΣΥΡΙΖΕΗ διαθέτουν τα χρήματα. Δεν είναι δικά του τα χρήματα τα οποία διαθέτουν... Όπου δει και όπω θέλουν είναι τη κοινωνία. Δεν πρέπει να έχει λόγο σε αυτά τα πράγματα. Δεν ευθύνεται και η κοινωνία που δεν έχει λόγο. Γιατί αυτού εκεί δεν του ε, έβαλε κανένα πάνω. Άλλο ζήτημα. Αλλά... Στρατιωτικά ας... είναι εκλεγμένοι. Δεν ευθύνεται η κοινωνία για αυτού που επιλέγει. Μήπω αυτό πια είναι σήμερα το επίπεδο της Μήπως τη κοινωνία. Μήπω παλιότερα τη, την. Τη γενική κουλτούρα της χώρας την καθόριζε ο σεφέρι, ο Ελίτης όλοι αυτοί και τώρα την καθορίζουν κάποιοι lifestyle τύποι. Μήπω όλο αυτό δηλαδή δεν είναι μόνο Πισόλεπτο. ξεχωριστό αλλά είναι και όλη η κοινωνία που ενέχεται σε αυτό, Πισόλεπτο. στην επιλογή τη. Μισό θα τα βρούμε όλα. Mm. Ε, το πρώτο είναι ότι α, αυτή τη στιγμή η κοινωνία δεν διακρίνει μεταξύ τη άκρας δεξιάς και της άκρας αριστεράς. Γι' αυτό και μετακινείται με βιδιακό τρόπο. Δηλαδή σήμερα ψηφίζει η ΣΥΡΙΖΑ, αύριο ψηφίζει η Χρυσή Αυγή, μετά αύριο ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία, μετά κουκουές αναλόγως. Σημαίνει λοιπόν όχι ότι η ίδια η κοινωνία αυθύνεται γι' αυτό, αλλά ότι δεν βρίσκει καμία διαφορά μεταξύ τους. Δεν βρίσκει κανέναν δηλαδή που να είναι έτοιμος να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της. Αν να η κοινωνία... Να, με να το... σας πω, εάν η κοινωνία το... είναι σκεπτόμενη και Α... με όλα αυτά που ζει δεν μπορεί να βρει ένα καινούριο σχήμα, γιατί δεν έχουν βρει κάτι καινούριο με όλο αυτό το προβληματισμό. Δηλαδή εσείς προβληματίζεστε, γράφετε τα βιβλία, αγωνίζεστε, δεν θα έπρεπε όλοι αυτοί αντί να κάθονται στην πολυθρόνα και να κλαίνουν, να πούνε ότι... Δεν, βρούμε, δεν μας εκφράζει τίποτα να βρούμε κάτι γιατί δεν έχει γεννηθεί κάτι καινούριο για μισό λεπτό τα ναι. ε, μπλέξαμε όλα μισό λεπτό θα σε καθόλου το πρώτο μιλάτε για την ευθύνη τη κοινωνία η κοινωνία λοιπόν ας υποθέσουμε ότι όχι έχει όλες τις ευθύνες του κόσμου ένα ερώτημα δεν έχει δείξει σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι βάζει απέναντί της το συνολικό πολιτικό σύστημα κομματικό σύστημα μάλλον δεν έχει δηλώσει λοιπόν σε όλους τους τόνους, με όλους τους τόνους και σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι από 90% και πάνω 100 απορρίπτει το, το κομματικό σύστημα όπως είναι σήμερα και τις πρακτικές του. Ένα το κρατούμενο. Η κοινωνία στις εκλογές που δεν αποδίδει, δεν αποτυπώνουν οι εκλογές τη Βουλή της Κοινωνίας αλλά ένα αποτέλεσμα εξαναγκασμού και δήλωσης. Χρυσή, χρυσή μου ψήφου, λοιπόν, στις εκλογές με την αποχή κοντά στο 50% δεν απορρίπτει αυτή την κατάσταση. Όταν μόλις το 18 20% αντιπροσωπεύει η κυβέρνηση που κυβερνάει σήμερα ή η κυβέρνηση που κυβερνούσε χθες, αυτό δεν είναι δήλωση της κοινωνίας που τοποθετεί απέναντί της το σύνολο του κομματικού συστήματος. Τι άλλο μπορεί να κάνει αυτή η κοινωνία όταν... Απλά δηλώνει όμως. Δεν πάει παραπέρα, απλά δηλώνει. Τι... Ή και διαδηλώνει καμιά φορά. Και ε, τώρα στο δεύτερο μέρος. Τι είχε, α πούμε στις τελευταίες εκλογές, για να μην όλες τις εκλογές, τι άλλη επιλογή είχε εκτός από αυτές που είναι υπαρκτές και οι οποίες κάνουν τα ίδια και λένε τα ίδια και συμπεριφέρονται κατά τον τρόπο του μεγάλου εχθρού απέναντι στην κοινωνία. Είναι ξένο σώμα είχε καμιά άλλη επιλογή και την απερίψε, δηλαδή εμφανίστηκε κάποια πολιτική δύναμη η οποία είπε ότι εγώ προτείνω εκείνο το άλλο και άλλο που να διαφέρει από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις όχι, άρα λοιπόν δεν είχε άλλη λύση, γι' αυτό και εκφράζει αρνητικά υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα το οποίο δεν διαφαίνεται το γεγονός ότι επειδή ο αυτή την κοινωνία την εκπαίδευσαν να σκέφτεται ότι σήμερα ψήφισε τον έναν, αύριο αφού την απογοήτευσε και την ε, κατέκλεψε, να ψηφίσει τον επόμενο που είναι καθαρός. Ε, λοιπόν, οι προσωπικοί ήρωες και οι προσωπικές καθαρότητες δεν περνάνε. Αλλά αυτό είναι ο εγκυβοτισμός της κοινωνίας. Την κοινωνία την έχουν βάλει και όλος ο πολιτικός λόγος, όπως ξέρετε, από τα ΜΜΕ μέχρι τον πολιτικό, το λόγο των πολιτικών, κατατείνει στο να δείξει ποιος έχει πιο ωραία μάτια, ποιος έχει πιο ωραία όψη, ποιος τα λέει καλύτερα, ποιος τα λέει απέξω έξω και όχι από μέσα από το χαρτί. Ναι, γιατί καλύτερο... υπάρχει κενό από μέσα, γι' αυτό δείχνει το απ' έξω. Θέλω να πω ότι εάν πιάσουν ένα μικρό παιδί και του κάνουν διαρκή κατήχηση για το τι πρέπει να είναι και τι δεν πρέπει να είναι, τι να κάνει στην πολιτική και τι να κάνει και τι να μην κάνει, Πώς θα σκεφτεί αυτό το παιδί όταν μεγαλώσει. Θα σκεφτεί δημοκρατικά να πει αντί να διαδηλώνω για να πιέσω τους πολιτικούς να κάνουν αυτό που θέλω που με αγνοούν να διαδηλώσω ή να κάνω και κάτι άλλο ακόμα χειρότερο ώστε να ανακτήσω την πολιτική κυριαρχία που μου έχουν πάρει και να είμαι εγώ μέρος του πολιτικού συστήματος. Γιατί δεν σκέφτεται. Αυτό είναι, είναι θέμα το για παιδεγώγης. Τη κοινωνία λοιπόν, mm. όχι δεν είναι η είναι το δίκιο της ανάγκης που δεν έφτασε ακόμα, όχι γιατί η Ελλάδα, η ελληνική κοινωνία, δεν έχει φτάσει στο, άκρο, στο ακραίο όριο, αλλά διότι ε, έχει χάσει τον ιδεολογικό μπούσουλα, δηλαδή την αυτονομία της σκέψης της. Η ελληνική κοινωνία, δηλαδή οι άρχουσες πνευματικές, αλλά και άλλε δυνάμει τη, ε, αυτό που κάνουν σήμερα είναι να λένε στην κοινωνία και στον κάθε Έλληνα ότι δεν μπορεί να έχει άλλων λόγων εκτός από αυτόν που έχει το διεθνέ σύστημα δηλαδή η Δύση, θα σε ρωτήσουν αυτό που προτείνεις το έχει κάνει κανείς άλλος αν δεν το έχει κάνει μιλάς βλακείες δεν υπάρχει ε, μια κοινωνία που οδήγησε τον κόσμο από νεωτερισμό σε νεωτερισμό από ένα στάδιο σε άλλο έχει εκπαιδευτεί και εγκυβωτιστεί σε αυτή την κατάσταση άρα Περιμένει να γίνει αυτό που μέσα της το σκέφτεται στη δύση που είναι ο ηγεμόνας της εποχής μας και τότε θα δείτε ότι θα βγουν και εδώ δυνάμεις να το υποστηρίξουν. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα της χώρας. Δεν έχει πια αυτονομία σκέψης. Και όταν μιλάμε για τη χώρα και για την κοινωνία μιλάμε για τις άρχουσες δυνάμεις. Διότι αυτό το σύστημα στην εκφυλισμένη μάλιστα μορφή στην οποία βρίσκεται γιατί δεν ανήκει καν στην ορθοταξία όπως είπα των χωρών τη Δυτικής Ευρώπης που έχει μονομέρειες αλλά υπηρετεί και ένα κοινό συμφέρον ε, αυτό το σύστημα λοιπόν το διακινούν με έπαρση και κατά τον τρόπο του μεγάλου ιεροξεταστή δηλαδή ζωγματικά και αυταρχικά με φασιστική λογική γη οι ηγέτες της ελληνικής διανόησης, αυτοί που παίζουν με το σύστημα δηλαδή και ενέμονται τις θέσεις τις οποίες τους παρέχουν είτε να. θέσεις δημοσιότητας, είτε οικονομικές, είτε άλλες. Αυτό mm. είναι το κεντρικό πρόβλημα. Να πάψει η κοινωνία να λέει τι κάνετε εσείς οι πνευματικοί άνθρωποι. Οι πνευματικοί άνθρωποι είναι οι μεγάλοι θεράποντες του συστήματος που βάζει την κοινωνία στην άκρη και δουλεύει για τον εαυτό του. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε γιατί έχω δύο σελίδες ερωτήσεις που μου έχουν δώσει να σας κάνω γιατί όταν ακούνε κοντά Γιώργης μου στέρνε δεν ξέρω πόσα mail και επιστρέφουμε λοιπόν. Μουσικό διάλειμμα. Είμαστε στο 965 το σταθμό των εργαζομένων και κοντά μου σήμερα είναι... Ο Πριτανής του Παντίου πανεπιστημίου, Ο κύριος Γιώργος Κονταγιώλης Ο πρώην Πριτανής Κύριε Πριτανή Είμαστε πάλι εδώ Στο βιβλίο σας Και έρχομαι στο δεύτερο Σκέλος του τίτλου Το συντηρητικό ιδιώνυμο Της αριστεράς Καλά είναι βλάσφημο Δηλαδή η αριστερά διώχθηκε Από το ιδιώνυμο 2975 ένα ιδιώνυμο που τους έστειλε. Τα ξερονίσα Στι θανατικές πίνες, σε όλα αυτά. Πώς το λέτε αυτό. Βλάσφημη είναι η αριστερά, η οποία προσβάλλει την ίδια την έννοια της αριστεράς και της ιστορίας της και διακινεί ε, μια ιδιαίτερη εκδοχή της, ε, του συμφέροντος των αγορών ε, που της προσδίδει όχι μόνο πολιτική αλλά και ιδεολογική κάλυψη. Ο σωστός τίτλος θα ήταν να έχει ως κύρια προμετοπίδα το συντηρητικό ιδιώνυμο της Αριστεράς mm. και ως υπότιτλο της ΣΥΡΙΖΕΑ Αριστερά ως Νέα Δεξιά. Mm. Διότι mm. είναι ένα κεφάλαιο στο μεγάλο μέρος της εξέλιξης της Αριστεράς, η ΣΥΡΙΖΕΑ Αριστερά και μάλιστα μία εκφυλιστική παρασυτική εκδοχή της. Ε, Προσέξτε υπονοεί μία αβυσαλέα απέχθεια προς την κοινωνία των πολιτών εκ μέρους Α, της πίτως, Αριστεράς Αβυσαλέα, προσέξτε ε, θα το πάρω με σημειολογικούς όρους για αυτό το οποίο ε, κάνει σήμερα ιδεολογικά η Συριζία Αριστερά ε, έχει εγκαταλείψει βεβαίως το μαρξισμό και δεν θα έλεγα ότι κα, κα, κακός αλλά έχει εμονικά αγκιστρωθεί στην έννοια του διαφωτισμού σε βαθμό που μάλιστα επιχειρεί με αυτό το επιχείρημα να διαστρέψει και την ίδια την έννοια της ελληνικής εξέλιξης και να διαψεύσει και τις πηγές. Έχει σημασία να, ε, να αντιτείνουμε αυτά τα οποία αντιτείνει η ίδια η ΣΥΡΙΖΕΑ αριστερά, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ διαφωτισμού και ελληνισμού. Ε, τι διδάσκει ο διαφωτισμός? Ο διαφωτισμός διδάσκει το, το πώς θα φύγει η Δυτική Ευρώπη από τη Φεουδαρχία και θα γίνει κοινωνία με την ελάχιστη ελευθερία, την ατομική ελευθερία. Ά, ναι. Με τι συμβιβάζεται αυτό το, αυτό το πρόταγμα με ένα οικονομικό και ένα πολιτικό σύστημα που το κατέχει κάποιος ιδιοκτησιακά Δηλαδή τι μας λέει ο διαφωτισμός Ότι θα φύγει ο ιδιοκτήτης του κράτους κύριος Λουδοβίκος Και θα γίνει το ίδιο το κράτος Λουδοβίκος Δηλαδή ιδιοκτήτης του πολιτικού συστήματος Και θα βάζουμε επάνω κάποιους οι οποίοι θα του δίνουν ψυχή, βούληση κλπ Ε, η αριστερά λοιπόν τι είπε αυτό είναι του φιλελευθερισμού σχήμα, έτσι. Uh -huh. αντισ, ε, ε, αντιστοιχεί σε μια εποχή που όταν μιλάμε για φιλελευθερισμό μιλάμε και για ατομική ιδιοκτησία. Έρχεται λοιπόν η αριστερά και τι λέει. Ναι, το δέχομαι αυτό το σύστημα, αυτό είναι. Ε, η πρώτη αριστερά η παλαιά έλεγε απλώς την ιδιοκτησία της οικονομίας να μην την έχει ο ιδιώτης αλλά να την πάρει όλη το κράτος. Έτσι έγινε ο Μάρξ και ο Μαρξισμός ε, θεωρητική του ολοκληρωτισμού και από την άλλη μεριά τι πρέπει να δείξει ότι σήμερα η καταξίωση, το καταστάλαγμα της δημοκρατίας γιατί το είπαν και δημοκρατία αυτό έτσι, ένα mm -hmm. σύστημα που δεν είναι ούτε δημοκρατία ούτε καν αντιπροσώπευση mm -hmm. τα έκαμαν όλα μέσα στην κατσαρόλα του μυαλού τους ένα και τα εγκατέστησαν δηλαδή μας είπαν ότι το σημερινό σύστημα είναι και δημοκρατία και αντιπροσώπευση και Άρα άλλα. έχει μετεξελιχθεί η αριστερά σε μια συντηρητική είναι πολύ συντηρητική πολιτική και κοινωνική δύναμη Είναι μόνο συντηρητική είναι αντιδραστική διότι μας λέει να ξαναπάμε στην εποχή του διαφωτισμού, δηλαδή στο 18ο αιώνα mm -hmm. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό και ξέρετε ποιο είναι το επιχείρημα διότι λέει οι αγορές μας πάνε σε ένα νέο μεσαίωνα δεν μπορούν καν να βάλουν μπροστά τα αναλυτικά εργαλεία της σκέψης που δείχνουν ότι οι αγορές πήγανε στο μέλλον και κατέκτησαν το μέλλον. Το μέλλον αυτό δεν θα είναι το μέλλον της ανθρωπότητας, αλλά είναι το μέλλον μέσω πρόθεσμα, διότι αυτοί, αντί να οδηγήσουν την κοινωνία στο μέλλον, την κρατάνε δέσμια στο παρελθόν του διαφωτισμού. Φοβάστε για, για τα χειρότερα. Προσέξτε λίγο. Μισό ε. Ναι, θα είναι πολύ χειρότερα. Αλλά γιατί πολεμάνε με τέτοιο μίσος την ελληνική συνέχεια, την ελληνική εθνική συλλογικότητα, δηλαδή το πολιτισμικό μάγμα αυτής της χώρας που οδηγεί τις εξελίξεις και θέλει να υπάρχει ένα, μια ελληνική χώρα, όπως και οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οποιηδήποτε άλλοι. Τι ιδιαίτερο παρουσιάζει η ελληνική... Ιστορία που εν αντιθέσει προς τις άλλες χώρες αυτή την πολεμούν τόσο πολύ, το γεγονός ότι διδάσκει την πρόοδο, διδάσκει πως από ένα σύστημα απολιταρχίας ή κρατικής απολιταρχίας όπως είναι το σημερινό ανεξαρτήτως του αν το διαχειρίζονται πολλά κόμματα και έτσι το νομίζουν, το διακινούν ως δημοκρατία την αντιπροσώπευση και στη δημοκρατία, δηλαδή πως από τους συσχετισμούς, τους δρόμου που έχουν εγκυβωτήσει την κοινωνία στην ιδιωτία και παλεύει να πιέσει το σύστημα, να κάνει κάτι και για, και για αυτήν στην, στο, στην μεταφορά της ιδιοκτησίας στην κοινωνία. Το διακύβευμα είναι όχι εάν θα είναι ένα κόμμα ή άλλο κόμμα στην εξουσία δηλαδή ιδιοκτησίας του κράτους αλλά του πώ η κοινωνία, η ιδιοκτησία θα μεταφερθεί του πολιτικού συστήματο παραδείγματο χάρη στην κοινωνία. Πώ θα γίνει θα... αυτό, Η κοινωνία, καθημερινό συντελεστή τη πολιτική διαδικασία, να μετέχει στη διαδικασία λήψη των αποφάσεων. Εάν η κοινωνία είναι σε αδυναμία και εξαθλιώνεται σήμερα, δεν οφείλεται στο ότι είναι παντοδύναμε οι αγορέ. Οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση που να βάζει την κοινωνία στην πολιτική προκειμένου να μην μπορούν οι αγορές να είναι παντοδύναμες. Παντοδύναμος είναι αυτό που κατέχει το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό σύστημα είτε είναι η, η αριστερά είτε η δεξιά είναι όμηρος των αγορών. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό και η αριστερά έχει πάψει να είναι αριστερά, έχει μεταβληθεί ούτε καν στην έννοια της κλασικής δεξιάς που ήθελε το φιλελευθερισμό μέσα στο κράτος, mm -hmm. έχει γίνει ο μεγάλος θεράπων της διεθνούς των αγορών. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, αν θέλετε το παράδειγμα, γιατί μπορώ να σας απαριθμίσω πάρα πολλά, έτσι, πέραν του ότι μπορούμε να δούμε την διαχείριση του μνημονίου. Έχει μεταβληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα σε έναν εκτελεστικό λογιστή, λογιστάκο όχι λογιστή, τη βούληση τη Τρόικας. Γιατί... Αυτό προέκυψε λόγω αδυναμίας του ΣΥΡΙΖΑ έκανε... ή είναι μια απόφαση η Λιμένη ότι θα πτωχεύσουμε τη χώρα Προσέψε. Όπως είπε η Λαγκάρ προχθές είπε ότι δεν έχει πτωχεύσει αρκετά η χώρα για να έρθουν επενδυτέ. Αυτό λέει πάρα πολλά Μας είπαν και οι άλλοι μας λένε τώρα και οι Συρίζαι, αυτά τα σαπρόφητα που έβαλαν από τους, ε, τα παράσιτα δηλαδή που νέμονταν το κράτος ε, με το 3% που κατήχαν γιατί το ίδιο έκαναν και αυτοί και αν μου επιτρέψετε να κάνω και μια παρατήρηση τώρα βγαίνουν τι? ότι ο καθένας της Συριζέας Αριστεράς είχε και μια μικρή εργολαβική ή υπεργολαβική εταιρεία που κρέμονταν από τις εταιρείες του Μπόμπολα, του Λαμπράκη και των άλλων και λειτουργούσαν ακριβώς έτσι ως παράσιτα και ως διαπεπιστευμένη για να προωθούν τα συμφέροντα αυτών των ανθρώπων Άρα συνεχίζεται η διαπλοκή για διαπλοκή. Μα είναι η ίδια η προσωποποίηση της παρασιτικής λογικής της οικονομίας και της διαπλοκής. Αλλά προσέξτε λίγο. Το λέω Το... γιατί θα, θα την καθάριζαν τη διαπλοκή. Μα τι λέτε. <laughs> η διαπλοκή δεν εκαθαρίζεται έτσι αλλά με την είσοδο της κοινωνίας στην πολιτική. Να μην αποφασίζει ένας υπουργός σε κλειστούς χώρους τι θα γίνει ο πλούτος που μάζεψε από μένα. Να έχω λόγο σε αυτά τα πράγματα, να καταλάβει δηλαδή η κοινωνία, ο κάθε άνθρωπος ότι μόνον εάν αισθανθεί ότι έχει δικαίωμα να αξιώσει τη συμμετοχή του στην πολιτεία θα αλλάξουν τα πράγματα. Να πω κάτι, ε, όταν αυτή την κοινωνία την έχουν διαπαιδαγωγήσει χρόνια ολόκληρα, ότι εξέρεις εμείς οι κομματάρχες, τα κομματοσκύλα, θα σου βολέψουμε το παιδάκι σου, μην αγωνίζεσαι. Ε, Απεινάσει λίγο, αλλά εντάξει, θα σου βολέψουμε το παιδάκι σου. Αν δεν κάτσει καλά, θα στο πετάξουμε έξω το παιδάκι σου, άμα έχει και Θα σου κόψουμε το έθο, το άλλο. Ε, πάει και αυτή η γέρμη κοινωνία έρποντα και γλύφοντας μπα και σώσει κάτι. Αυτό είναι μέσα στο DNA τη, είναι χρόνια. Βλέπω εγώ ακόμα και σήμερα στου βουλευτέ, ε, έχοντα ε, βουλευτέ που έχουν δεν έχουν αξία, δηλαδή δεν έχουν. Παρ' όλα αυτά η κοινωνία, άμα τη εμφανίσει. Βουλευτής σου λέει α θα μου κάνει τη δουλειά μου Και εγώ δεν θα πάω να κατέβω τώρα στον δρόμο Ή να πάρω την ευθύνη στα χέρια μου Τη ζωής μου και των παιδιών μου Αλλά έρποντας και γλύφοντα. Το είπαμε... Αυτό τον παράγοντα δεν, τον... Αυτό... δεν το θεωρείτε πολύ δυνατό για να ανατραπεί Αυτό δεν είναι το DNA της κοινωνίας Είναι το DNA του συστήματο. Το σύστημα επιβάλλει το ήθος τη κοινωνία. Μήπως Συμφωνώ. θέλετε Συμφωνώ. να διαβάσω αυτό που λέει ο Ισοκράτης και το έχω βάλει στην προμετωπίδα του βιβλίου. Ναι, ναι. ναι. Το της πόλεως όλης ήθος ομοιούται της άρχουσης. Ακριβώς. Δηλαδή το πώς θα πάρω εγώ να διορίσω τα παιδιά μου, το πώς θα πάρω επιδότηση, το πώς θα βγάλω πιστοποιητικό από το κράτος, θα κρυθεί από τον τρόπο που θα μου πει το κράτος. Δεν θα γίνει διαφορετικά, διότι διαφορετικά δεν θα το πάρω. Άρα λοιπόν, Πολύ μην φτάνουμε σε αυτά τα διλήμματα. Αυτά τα διλήμματα είναι παραπλανητικά για να γίνει η διάχυση της ευθύνης που, κατέ, που έχουν αυτοί που κατέχουν το σύστημα και τον έμονται προς την κοινωνία. Να γίνει η διάχυτη ευθύνη ώστε ενοχοποιούμενη η κοινωνία να μην τους αμφισβητεί. Και να μην αξιώσει διαφορετικά πράγματα. Πολύ καλά που τα λέμε αυτά, γιατί οι ενοχέ σίγουρα έχουν, περνάνε στην κοινωνία, έχουν τον τρόπο να το έχουν περάσει αυτό το ενοχισμό. Όχι, τα έχουν περάσει, βεβαίω. Ναι, Κάπου λίγο και λιγάκι ακούω τα πράγματα. Καλά μα, τα λέμε καλά που Έτσι, τα να, αυτό. Να σταματήσουμε να τι πιστεύουμε. Mm. Το δεύτερο, γιατί ξεκίνησα, αλλά ε, βγήκαμε εκτό τροχιά. Εδώ είμαι εγώ, να ακούσω τον κύριο καθηγητή, να μπούμε στην Έτσι, τροχιά. είναι το, το μεταναστευτικό, προσέξτε. Η η απόψη της, του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ε, δεν έχει να πει και να κάνει τίποτε προς την κοινωνία δηλαδή δεν κρίνεται εάν είναι δεξιά ή αριστερά ως παράταξη από το ποια σχέση έχει με την κοινωνία αλλά από το πως σκέφτεται και αντιμετωπίζει το αποτέλεσμα του διεθνού υπεριαλισμού και των αγορών. Δηλαδή ας πούμε η διαχείριση του... του μεταναστευτικού, μια... να σας ρωτήσω, η διαχείριση Γιατί του μια... μεταναστευτικού από την ελληνική ε, κυβέρνηση ε, ε, είναι καλή. Για. Η διαχείριση του μεταναστευτικού. Είναι αυτό, Προσέξτε, να το πούμε ναι. πρακτικά. Είναι Μας είμα... λένε ότι υπάρχει μια αντίληψη περί κλειστών και μια αντίληψη περί ανοιχτών συνόρων. Ναι. Την αντίληψη περί κλειστών συνόρων ξέρουμε ότι τη διακινεί η ακροδεξιά. Ναι. Την αντίληψη περί ορθάνικτων συνόρων την ε, διακινεί η συριζέα αριστερά. Δεν θα μπούμε στους άλλους. Εγώ ερωτώ η τι σημαίνει αντίληψη περί ανοιχτών συνόρων. Είναι η χαρά των αγορών. Τι θέλουν οι αγορές. Θέλουν δύο πράγματα. Όπως έχουν επιβάλει την κινητικότητα του κεφαλαίου, διεθνώ, να επιβάλλουν και την κινητικότητα της εργασίας. Ώστε σιγά σιγά που και ούτως ή άλλως όταν θα ορθωθεί σε μεγάλη δύναμη η οταν θα ορθωθει σε μεγαλη δυναμη η κινα να έχουν ήδη εγκαταστήσει την κοιναζική λογική της εργασίας, δηλαδή την εργασία εμπόρευμα, στις δυτικές χώρες. Με άλλα λόγια, να μέσω αυτής της κινητικότητας επιδιώκουν και βεβαίως η αριστερά το διακινεί, η ιδεολογική κάλυψη του δίνει, την μεταβολή της εργασίας από υπόθεση δημοσίου χώρου, δημόσιας ρύθμιση σε εργασία εμπόρευμα. Το δεύτερο που κάνουν με αυτό το σύστημα των ανοιχτών σύνορων ποιο είναι. Να λειτουργούν, ως, να λειτουργούν τη χώρα ω τη χωματερή του παγκόσμιου καπιταλισμού και υπεριαλισμού να το πούμε απλά ναι. εάν θέλουν να λειτουργήσουν ως αριστεροί και να παίξουν το ρόλο που δίδαξε ο Μάρξ και ο διεθνισμός της αριστεράς να οπλισθούν τα όπλα να βάλουν τα αμπέχονα της ε, επανάστασης και να πάνε να διαξαγάγουν τον πόλεμο εναντίον του καπιταλισμού εκεί που παράγεται το πρόβλημα στο Πακιστάν, στη Συρία, οπουδήποτε με άλλα λόγια ο, ο τρόπος της μεταβολής της χώρας στο όνομα του δίθεν ανθρωπισμού σε χωματερή είναι καταπολεμάει και αποδομεί τη χώρα εξαθλιώνει ακόμα περισσότερο τη χώρα εξαθλιώνει τους ίδιους αυτούς διότι δεν έχουν ανθρωπισμό μέσα τους οι δεν είναι ανθρωπισμός ναι πίσω από αυτό όμως καλύπτονται, από τον ανθρωπισμό. Εκτονώνουν την κοινωνική αντίδραση στον τρόπο που παράγεται το πρόβλημα. Το εκτονώνουν. Είναι η χαρά των αγορών. Το θέμα είναι όμως ότι ε, αυτοί... Ό, Τι εννοείτε όταν λέτε είναι η χαρά μίσος, των αγορών. Βγάζουν το μισό τους εναντίον της χώρας. Καταστρέφουν τη χώρα διότι με τον τρόπο που συμπεριφέρονται επενδύουν σε αγνώριστες καταστάσεις που θα συναντήσουμε σε λίγα χρόνια διότι δεν ακολουθούν την οδό της ελεγχόμενης ροής όπως κάνουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναγκάστηκαν εξαιτίας τους να ορθώσουν σύνορα στα σκόπια δεν ακολουθούν τον δρόμο της ελεγχόμενης ροής και κατηγορούν μετά ως ακροδεξιούς και ως τον των κλειστών σύνορων τους άλλους η Γερμανία που δέχθηκε ένα εκατομμύριο κοντά, οι άλλες χώρες που δέχθηκαν μικρότερους αριθμούς, αλλά ελεγ... σε ελεγχόμενες ζωέ, είναι ακροδεξιοί. Αυτή είναι η προοδευτική που μεταβάλλανε εδώ τη χώρα σε ιδωμένη. Η χώρα Εσύ... διακυρώς του ΣΥΡΙΖΑ διολυσθένει δυστυχώς στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή και μεταβάλλεται στο κεντρικό πρόβλημα της Μέσης Ανατολής. Εσείς μετέβαλαν... βλέπετε οι Ευρωπαίοι σε ένα hot spot. Δεν είναι οι Ευρωπαίοι που το έκαμαν, ε, τους εξανάγκασαν λόγω των πολιτικών τους. Εγώ γνωρίζω ότι στην πρώτη περίοδο, εκτός από τις φιλαρμονικές που πήγαν εκεί πέρα για να τους πούν ελάτε, έτσι, ναι, ναι. από όπου γη ε, γνωρίζω και την πονηρά φύση των ανθρώπων που δεν τους κατέγραφαν ή τους κατέγραφαν ψευδός για να τους διοχετεύουν στην Ευρώπη. Δηλαδή, ό,τι κάνουν οι Τούρκοι, διακινηστές επαμυβή και οι τουρκικέ υπηρεσίες για λόγους εθνικής σκοπιμότητας εκεί, σκοπιμότητας δηλαδή της Τουρκίας, ανεξαρτήτως του πώς θα την χαρακτηρίσει κανείς, αυτοί το κάνουν και δωρεάν. Όχι δωρεάν, με την έννοια ότι καλούν την κοινωνία να πληρώσει. Ξέρετε πόσο κοστίζει σε αυτή τη χώρα, τη ρημαγμένη εξαιτία τους, όλη αυτή η διαχείριση με τον τρόπο σε λίγα χρόνια, σε λίγο διάστημα... Αυτό δεν το κάνουν δωρεάν, δωρεάν γιατί ήδη συστ συστήνονται Συστήνονται ΜΚΙΟ τώρα για να, διαχει... για να διαχειριστούν κονδύλια που θα έρθουν από την Ευρώπη και να παίρνουν. Μπορεί και αυτά Μπορεί μπαίνουν να... οι μέτεροι σε αυτέ τι ΜΚΙΟ, τι καινούριε. Μπαίνουν οι μέτεροι για να παίρνουν αυτά τα κονδύλια. Ε, εντάξει. Α, Καταλαβαίνετε τι υπάρχει εδώ πέρα πάλι. Βγίζεται ένα άλλο μεγάλο θέμα. Mm. Η δημοκρατία και κάθε ένωμη πολιτεία. Έχει τους νόμους οι οποίοι εφαρμόζονται έναντι όλων. Δεν επιτρέπεται η αρχή της πολιτικής διαχείρισης του νόμου. Είναι ακροδεξιός, τον εφαρμόζω κακουργηματικά. Είναι αριστερός, δεν τον εφαρμόζω καθόλου. Είναι μη παραβιάζει και αρνείται τις αποφάσεις του κράτους. Ξεχνάω ότι υπάρχει κράτος. Δεν είναι πράγματα αυτά για μια ευνομούμενη πολιτεία οι πολιτείες τι κάνουν, παίρνουν τον οικονομικό μετανάστη εκτός του ότι δημιουργούν συνθήκες αποτροπής παίρνουν όμως αυτόν που ήρθε ούτε ή άλλος και τον βάζουν σε ανθρώπινες συνθήκες αλλά δεν αφήνουν όλα αυτά τα αποβράσματα που ζουν σε βάρος αυτών των ανθρώπων και της ελληνικής κοινωνίας ε, ω δίθεν έτσι ή αλλιώ να παίζουν το ρόλο του κράτους και να καταλύουν την ομιμότητα. Η ανομία είναι κακός σύμβουλο. Αν σήμερα και μέχρι σήμερα έχει εκδηλώσει η κοινωνία την αλληλεγγύη της, ε, σε λίγο θα δούμε αγνώριστες καταστάσεις. Καταστάσεις που δεν θα είναι ελέγξιμες. Τι θα δούμε, πείτε μου, γιατί φτάνουμε προς το τέλος. Τι θα δούμε γιατί κάποτε λέγατε ότι αυτό και αυτό θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ πριν ανέβει πάνω θα παραδώσει τη χώρα πιο μικρή και βγήκαν λέγα... αυτά, μας τα λέει η ιστορία πριν φτάσουμε στην έσχατη συντικολόγηση και πριν ανέβει ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία δεν έλεγα ότι για αυτούς και για αυτούς τους λόγους θα οδηγηθούμε σε μια εξαιρετικά ταπεινωτική και εξαρτιωτική Γι' αυτό ακριβώς σας λέω, ότι Όλοι, τα λέγατε, λέγατε πείτε μου τώρα ήταν... τι μελιγενέστε. Λοιπόν, δεν μπορεί το, τα δύο αυτά μείγμα, το, το μείγμα της οικονομικής εξατλίωσης, της οικονομικής μετανάστευσης, ή του προσφυγικού και της άρνησης της πολιτικής τάξης της χώρας να ασχοληθεί με την ανάταξη της χώρας, με την εκβάθρον δηλαδή την εκθεμελίωση και την εκβάθρον ανασυγκρότηση του πολιτικού συστήματος του κράτους και της νομοθεσίας, θα μας οδηγήσει σε αγνώριστες καταστάσεις που δεν μπορούμε να φανταστούμε, διότι όλο το πρόβλημα της Μέσης Ανατολής θα το ζήσουμε εδώ, σε συνθήκες εξαθλίωσης ή εξαθλειωμένοι εναντίον των δεν θα μπορούσε να υπάρχει μια καλή διαχείριση, να υπάρχει ένα αισιόδοξο σενάριο ότι μπορούμε να συνεπάρξουμε δύο πολιτισμοί, χριστιανικό, μουσουλμανικό, να αναπτυχθούν πολιτισμοί, να αναπτυχθούν σχέσει. Υπάρχει θέμα. Υπάρχει. Θα μπορούσε να υπάρξει Αλλά... ένα τέτοιο σενάριο, αισιόδοξο. Δεν είναι το θέμα χριστιανισμό ή Ισλάμ. Το θέμα είναι πώ κάνει το μείγμα μέσα σε μια χώρα. Mm -hmm. Βλέπουμε ότι το μείγμα αυτό. Με δεδομένο το διεθνές, τη διεθνή πραγματικότητα και την, την πορεία που έχει πάρει το Ισλάμ δεν είναι εύκολο διαχειρήσινοι. Το, το βλέπουμε αυτό στις ε, δυτικοευρωπαϊκές χώρες όπου η πολιτική της ενσωμάτωσης απέτυχε τραγικά. Ε, εάν λοιπόν αφήνει κανείς τη χώρα... Και μετά από ναι. Και έχουν συγκεντρωθεί εδώ όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να παίξουν με τα δυτικά πράγματα, όταν η αντίληψη πια του Ισλάμ δεν είναι να αναβαθμιστεί ο ρόλος του στη διεθνή σκηνή, αλλά για να διατηρήσει το εσωτερικό και εκτιμένο των ελίτ. Άρα αυτού του ακραίου και αναχρονιστικού Ισλάμ που οδηγετή της κοινωνίε ε, ε, μεταβάλλει το Ισλάμ και τις αραμικές χώρες εν γέννη σε ένα μείζωνα αντίληψη του ευρωπαϊκού πολιτισμού, αυτού που υπάρχει σήμερα, σημαίνει ότι η διαχείριση πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτική μέσα στη χώρα. Δεν είναι το θέμα να αντιτάξει κανείς τους χριστιανούς στο Ισλάμ, αλλά να συνεκτιμήσει αυτά τα οποία συμβαίνουν, τις συνθήκες που υπάρχουν, και να δημιουργήσει ένα μείγμα ε, κοινωνίας που δεν θα έχει δύο πολιτισμούς, δύο κοινωνίες μέσα στη χώρα, δύο έθνη ή δύο Πραγματικότητες που η μία θα παλεύει εναντίον τη άλλη, ποια θα κυριαρχήσει ή ποια θα διασπάσει τη χώρα, και να δημιουργηθούν οι συνθήκες τη συνοχή, την κοινωνική συνοχή. Η κοινωνική yeah. συνοχή είναι η πρώτη αρχή που πρέπει να διέπει μια χώρα. Σαφώ. Εδώ ακριβώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι θέμα δικαιωμάτων, αλλά ελευθερία. Η ελευθερία όταν πηγαίνει προ την κατεύθυνση τη κοινωνία. Ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Αλλά δεν μεταβάλλει τις μειονότητε και τις επιμέρους ομάδες σε ηγεμόνε τη κοινωνία. Σήμερα τα... λοιπόν. Διακόπτε την, την. Ολοκληρώστε τη φράση σα, γιατί φτάσαμε στο τέλος και πρέπει να πω ότι τα υπόλοιπα θα τα ακούσουν σήμερα στον Ιανό Αλλά ολοκληρώστε παρακαλώ τη φράση σα. ώρα, αλλά να συμπεράνουμε κάτι. Ναι, και... ναι. Το, δικα... το δικό σα συμπέρασμα για όλη αυτή ε, ε, για το μεγάλο αυτό ζήτημα για να πάμε στον Ιαννό και να, να σας αφήσω στους... να πάτε στον Ιαννό να, να σκέφτονται με όρους δεξιά αριστεράς είναι όλοι οι ίδιοι να πάψουν να σκέφτονται με όρους εναλλαγής στην εξουσία και να πάρουν την υπόθεση της ζωής του στα χέρια του, όπως την έχουν και για την ιδιωτική του ζωή αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό αν θέλετε θα συζητήσουμε και το απόγευμα στις 6 η ώρα Τι να... ώρα να είμαστε στον Ιαν στις 6, φαντάζομαι... στις 6 λοιπόν σήμερα στον Νεανό η πρώτη παρουσίαση του, του καινούριου σας βιβλίου του τέταρτου βιβλίου για την κρίση Εγώ να ευχηθώ ευπόλυτο, να ευχηθώ καλή επιτυχία στην απόψηνή σας παρουσίαση και εύχομαι να μην χρειαστεί να βγάλετε άλλο βιβλίο μας και κάτι το καθήκον μου κάνω Α, Αν θέλει κανείς θα το ακούσει Εγώ παίρνω Αφού θα αποτελέσει ελπίζω το μέλλον ε, Ας το συναποκομίσουμε Ας συναποκομίσουμε τη σπορά Το προϊόν της σποράς για να μην τα κιρότα. Είναι από τι εκδόσει Πατάκη να πω εγώ, γιατί μα το ζητάνε να το να ζητήσουν Α, οι φίλοι μα. Εκδόσει Πατάκη, η Σιριζέα η Αριστερά ως Νέα Δεξιά, το συντηρητικό ιδιώνυμο της Αριστεράς Από τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, καθηγητή πολιτική επιστήμη και πρώην πρίτανη του Παντίου Πανεπιστημίου. Κύριε Κοντογιώργη, σα ευχαριστώ θερμότατα που ε. μοιραστήκατε ε. Το... αυτό το χρόνο μαζί μα. Μα είπατε τόσα πράγματα και τα συμπεράσματα και που, που πηγαίνουμε και ελπίζω να σας έχουμε κοντά μας για τόσα βιβλία που έχετε και μία άλλη φορά. Σα ευχαριστώ πολύ και εγώ και του Γεια σας. Γεια σας.